Λόγο να ξεκινήσουμε, επειδή είναι και μεγάλη Τετάρτη. Καλώ σα βρήκαμε! Εδώ είμαστε live. Ενώ η συνάντηση στη Μόσχα διεξάγεται αυτή τη στιγμή, θα έχουμε και δηλώσει αργότερα. την Τσίπρα, φτάσανε χθε, του είδαμε. Ενώ είναι μεγάλη Τετάρτη, ενώ χιονίζει σε μεγάλο μέρο τη χώρα και κάνει ένα κρύο εδώ στην Αθήνα. Είπαμε να ξεκινήσουμε. Με αυτό το τραγούδι στην εκτέλεση όμως από την παράσταση που είχαμε δει, ζήσει και πάρα πολλοίς κόσμος απολαύσει ε, για το Μίκη Θοδωράκη στον Πάτμιντον πέρυσι πρόπερση. Από εκεί μας έρχεται αυτή η εκτέλεση επειδή ρωτάτε όποτε την μεταδίδουμε. Κατά τα άλλα ε, είμαστε Μεγάλη Τετάρτη και φτιάξαμε και μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου με τις συνεντεύξεις με τα σποτάκια όπως πρέπει για να ψάξουμε σαν χώρα και σαν λαός πώς ισχυροί κάποιοι ισχυροί κάποια στιγμή με τους βοηθούς τους, δημοσιογράφους, πολιτικούς, επιχειρηματίες, πώς ισχυροί πάντως σε κάποια φάση της ιστορίας πάτησαν στην πλάτη κάποιους ανίσχυρους. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η επιτροπή οπότε αυτό και μόνο το λε πάρα πολύ ευχάριστο γεγονότο. Έλεξε το, διάγραψέ το! Το, διάγραψέ το. Αυτό είναι και το σύνθημα τη Σχετική Επιτροπή. Το τραγούδι να του λένε Grand Cowboys μαζί με την χοροδία ότι έχει απομείνει βεβαίω από του Κόκκινου στρατού. Αλεξαντρόφ λέγεται πια που κάνει και περιοδίε στον πλανήτη. Αυτό είναι το σύνθημα τη Σχετική Επιτροπή που φτιάχτηκε στη Βουλή από τη ζωή. Γιατί η ζωή φτιάχνει μόνη τη, κινείται μόνη τη. Κάποτε λέγαμε στην αριστερά ότι δεν υπάρχουν προσωπικέ στρατηγικέ και πολιτικέ και τακτικέ και στάσει, αλλά όλοι μαζί συλλογικά. Εδώ αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει μαζί με άλλα 100, αλλά αυτό είναι κυρίαρχο. Βλέπετε μόνο προσωπικέ στρατηγικέ, μόνο προσωπικέ τακτικέ, μόνο προσωπική προβολή, προσωπική αγωνία και προσωπική διαδρομή. Οι άλλοι υπάρχουν μόνο ως κομπάρση, πολύ χρήσιμοι για να προχωρήσει ο ένα και μόνο. Έτσι, ε, συμβαίνει, το βλέπουμε κανονικά. Κατά τα άλλα, η δημοκρατία κινδυνεύει, γιατί χθε πήγαν οι αναρχικοί και έγραψαν στου τοίχου, όχι με μπογιά, με σπρέι, ε, συνθήματα. Βεβήλωσαν τα μάρμαρα, όπω. Ε, λένε τα κανάλια, τα και κυρίως η Όλγα Τρέμι που είχε αγωνία όλο το βράδυ για τη δημοκρατία. Αυτή τη φορά οι αναρχικοί είχαν λιγότερο ειρηνικές διαθέσεις, γέμισαν με συνθήματα τα τυχεία έξω από τη Βουλή στο Πεσοδρόμιο και στον άγνωστο στρατιώτη και τα συνθήματα που έγραψαν δεν ήταν καθόλου ειρηνικά, έγραψαν ότι πρέπει να καεί το Κοινοβούλιο, να καεί το κράτος À, να το μπει γνωστό μπουρλό. σύνθημα να καεί μπιπ η Όχι Βουλή. σκέτο, να καεί το κοινοβούλιο Χωρίς no. το μπιπ, να καεί το κοινοβούλιο Να καεί το κράτος, να μπει μπουρλότο Σε όλες τις φυλακές Και ότι οι μπάτσοι θα πεθάνουν από Εδώ τα παιδιά Εδώ βλέπω τους. ένα σύνθημα που λέει πόλεμο στη δημοκρατία Πόλεμος κυρίζουν το πόλεμο στη δημοκρατία Edukacja. Edo, błępojna syntezma, że Σε σχέση με το. Συ... Ακριβώς τι ήταν η ερώτηση, πώς προέκυψε το. Ταράχτηκε, ταράχτηκε η ζωή. Είναι από τη συνέντευξη που δόθηκε χθε. Θα έρθουμε στην πορεία σε αυτήν, διότι ρωτήσαν κάτι αυτονόητο. Και με λίγο ταράσε, επειδή δεν έχουμε μάθει, δε μα έχει μάθει η ζωή να τα χάνει. Κι όμως ακόμη και τόσο πολύ δυνατή λυγίζουν κάποια στιγμή όταν η ερώτηση είναι τόσο απλή και τόσο απλά και ωραία γίνονται αυτά. Εδώ ακούσαμε το δράμα της Όλγα Στρέμι που ε, έχουμε πόλεμο προς τη δημοκρατία. Και όπω ξέρουμε, η Δημοκρατία δέχεται πόλεμο και κυρίω ανέφεραν εκεί και ο συνάδελφο που ήταν στη Βουλή και έβλεπε και διάβαζε τα συνθήματα που έγραψαν στου στίχους. ένα από αυτά έλεγε να καεί το κράτο. Να καεί το κράτος Αν βεβαίω υπήρχε σοβαρό αστικό κόσμο σε αυτή τη χώρα, αυτή θα είχαν κάψει αυτό το κράτο για να φτιάξουν ένα σοβαρό αστικό κράτο, γιατί τέτοιο δεν έχουμε, δεν είχαμε και απότι φαίνεται, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε. Παρόλα αυτά, ε, επειδή όλο αυτό το ψηλομπάχαλο βολεύει κυρίω στο. Το αστικό σύστημα, γι' αυτό οι συγκεκριμένοι δεν πρόκειται ποτέ να το κάψουν. Άλλωστε, αυτοί οι ίδιοι το έχουν δημιουργήσει. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει και διαθεσιμότητα και διάθεση να το κάψει κανένα άλλο. Θα πορευτούμε έτσι. Όμω, για τη δημοκρατία, επειδή είναι πολύ σοβαρό θέμα, το επεσήμανε και όλοι, ότι έχουμε πόλεμο στη δημοκρατία, πρέπει να αποκαταστήσουμε και να δηλώσουν παρών οι μαχητέ υπέρ τη δημοκρατία. Ο πρώτο είναι τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε. Είστε οργισμένος, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα, είμαι ούτε είμαι απλό οργισμένος. πράγμα. Είμαι όχι, και με, όχι γιατί με πετάτσαν να μου. Είμαι οργισμένο διότι αισθάνομαι ότι μετά από χρόνια πολλά, και θυμηθήκατε την περίοδο του 60, πρέπει να ξαναδώσουμε μάχη για τη δημοκρατία. κανένας δεν μπορεί να δημοκρατήσει τη δημοκρατία. Πρέπει να ξαναδώσουμε μάχη για τα σκατά. Για αυτή τη δημοκρατία, έτσι ακριβώ όπω την ξέρουμε, για αυτή τη συγκεκριμένη μιλάμε, δεν μιλάμε γενικώ για τη δημοκρατία, για αυτή τη συγκεκριμένη όπω εφαρμόζεται σε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση με κρίση και μνημόνιο. Την άλλη μπορεί να τη συζητήσουμε. Την ιδέα τη είναι μια κουβέντα θεωρητική, μάλλον σε συμπόσια ή δεν ξέρω πού άλλο. Αλλά αυτή έτσι όπω τη βιώνουμε κυρίω, κυρίω τα τελευταία χρόνια, για αυτή τη δημοκρατία πρέπει να δώσουμε μάχη, λέει ο Πάγκαλο. Αλλά ακολουθεί και ο αναλυτή για θέματα δημοκρατία, Μάκη Βορύδη. Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τότε στην πραγματικότητα δημιουργούμε συνθήκες απόλυτης σύγκρουση γιατί χαλάμε τον βασικό μηχανισμό κεντρικών επιλογών και επιλύσεις και διευθετήσεως των κατευθύνσεων που θα I, I the judge, rising, Κανένας δεν μπορεί να δημοκρατήσει τη δημοκρατία. Ο Γιώργος. ο Γιώργος Παπανδρέου, κανένα δεν μπορεί να δημοκρατήσει τη δημοκρατία. Κάποιο έπρεπε να θέσει και αυτόν τον όρο και αυτήν την έννοια. Ε, αυτό το φιλοσοφικό θέμα και το έθεσε ο Γιώργος Λέδο να Δεν σα ενδιαφέρει που έγραψαν έξω από τη Βουλή Αναρχική. Αυτή είναι η αριστερά. Βρωμιά, πλησιά και γενικό μπάχαλο. Είναι βαθιά υπαρξιακό το πρόβλημα. Κώστας, Δεν ξέρω τι κάνει η αριστερά. Είναι ένα μεγάλο θέμα και πώ δηλώνουν αριστεροί. Αισθητικά δεν μου αρέσει καθόλου να γράφουμε πάνω σε δημόσιους χώρους, ακόμη και αν είναι καινούργια κτίρια, πόσο μάλλον όταν είναι και παλιά κτίρια, πέτρες, υπάρχει η τέχνη του λαξευτεί κάποτε πριν έναν αιώνα, πριν δύο αιώνα, πριν 50 χρόνια, όντως αλλά εγώ δεν έθεσα θέμα αισθητικό και εγώ διαφωνώ με αυτά, έθεσα ένα άλλο θέμα πιο σοβαρό, μπορεί να το πει κανείς πιο βαρύ μάλλον και πιο βαθύ Ε, δεν εννοούσα ότι η Δημοκρατία κρίνεται από τα συνθήματα σε ένα τείχο, αλλά από την ουσία αυτή καθεαυτή, δηλαδή από την πλατεία της συγκεκριμένη και το κτίριο, η Δημοκρατία έχει κινδυνεύσει από αυτά που ψηφίζονται μέσα στη Βουλή και όχι από αυτά που γράφονται έξω στον τείχο, τα οποία σβήστηκαν κιόλας με το γνωστό μηχάνημα εκεί με το που καταβρέχει ο υπάλληλος και δεν υπάρχουν πια τα συνθήματα. Έχουμε μείνει όμως στη δημοκρατία και στους μαχητέ της τη συγκεκριμένης δημοκρατίας. Ήταν ο Πάγκαλος, ήταν ο Βορύδης, Έχει μείνει και κάποιος που πρέπει να την ζήτω κραυγάσει. Ελληνικέ λαέ ζήτω η δημοκρατία. Κανένας Δεν μπορεί να δημοκρατήσει τη δημοκρατία. Yes, know, bite, ε, σε σχέση με το... Συ, ακριβώς τι ήταν η ερώτηση. No, no Έλεγξε το, διάγραψέ το. Το σύνθημα τη επιτροπή αυτή που συστήθηκε για να ψάξει και, και, και είναι έλεγξτε το, διέγραψτε το. Γιατί θα διαγραφεί αμέσως μετά. Βεβαίω, έχουμε τη δήλωση του Βαρουφάκη που λέει δεν θα διαγραφεί, αλλά θα πληρώνουμε στο διαινικέ. Και κάτι άλλε δηλώσει τη Ήπρα που ψιλοφοτογραφίζουν ότι δεν θα το διαγράψουμε. Ε, μάλλον το είχαν πει, αλλά από τότε που γίνανε κυβέρνηση, μόνο αυτό δεν λένε. Λένε όλα τα υπόλοιπα. Χθε, λοιπόν, έδωσε συνέντευξη Ζωή ε, η πρόεδρο τη Βουλή για να ανακοινώσει αυτή την ε, επιτροπή. Ε, εκεί ήταν ο συνάδελφος Αχιλέας Τόπας από το Sky ο οποίος έκανε την πολύ απλή, απλή ερώτηση και σύνδεσε την δήλωση Βαρουφάκη για το Δίνεκες με την επιτροπή που λέει διέγραψε το το βασικό σύνθημα το σπότι είναι έλεγξε το διάγραψε το αναφέρεται στο χρέος προφανώς Ωστόσο χθες ο κύριος Βαρουφάκης μετά τη συνάντηση με την κυρία Λαγκάρντη είπε ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές ή το διειναικές και θα ήθελα να μου πείτε τι από τα δύο ισχύει. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι ε, σε σχέση με το... Συ... Ακριβώς τι ήταν η ερώτηση, πώς προέκυψε το... Επειδή ξέρω ότι είστε μελετηρό. Έχει αναρτηθεί στην ε, κοινοβουλευτική διαφάνεια η απόφαση για την συγκρότηση της Επιτροπής. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε ε, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτός το πρέπει να κάνει στο δίνει και Εγώ σα ρώτησα, η Επιτροπή έχει σκοπό την, να καθορίσει ποιο κομμάτι του χρέους όπω λέτε κι εσεί, είναι πονίδιστο και να προχωρήσει τη διαγραφή του. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο λέει ότι θα εκληρώσει η Ελλάδα τι υποχρεώσει τη απέναντι στου δανειστέ. Ένα σχόλιο γι' αυτό σα ζήτησα και επίση δεν μου είπατε πώ προέκυψε η ιδέα για το βίντεο σε ό,τι αφορά την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρώτον, φαντάζομαι ότι μπορείτε να αντιληφθείτε. Τι σημαίνει διάκριση των εξουσιών, ώστε να μην με ρωτάτε ε, να σας απαντήσω ως εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας. Οφείλω όμως να πω ότι μου προξενεί κατάπληξη αυτή η εξαρχής προσπάθεια υπονόμευσης ενός τέτοιου ετίματος. Από τη συνέντευξη χτε στην αυτονόητη ερώτηση και την απάντηση που στην αρχή δεν δόθηκε, αλλά μετά κάπως μπαλαμουτεύτηκε για να γίνει στο τέλος διαφορετική θεσμή όπως ακριβώς το διατύπωση η πρόεδρος της Βουλής βεβαίως ο εκτελεστικός βραχίονας, αποφασίζει ο νομοθετικός μπορεί να συμβουλεύει, να ψάχνει αλλά δημιουργεί και μια παρερμηνία το σύνθημα. Έλεγξε το, διάγραψε το. Ελληνοφρένια είναι εδώ. Όπω κάθε μέρα, 211-208-200, ο Διευθυντή απαντάει εκεί. που όποιο θέλει να στείλει γραφειρία, αλκενό το μηνύμα στο 54% 100. και όποιο θέλει να στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δίου Ο Μάριος Καγγή ρυθμίζει τον ήχο. Και εμεί εδώ έχουμε φτιάξει ραδιοφωνικό σποτάκι για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, αυτό δηλαδή που έφτιαξε η ζωή προχθέ. Θα ακούσετε τώρα πώ ακριβώ είναι το ραδιοφωνικό, το ηχητικό σποτ που απευθύνεται προ τον ελληνικό και όχι μόνο λαό. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτός που πρέπει να κάνει στο δίνε και αυτό Γι' αυτός που πρέπει να κάνει στο δίνε και έσω. Εμείς, επειδή πολλοί με ρωτάνε, βεβαίω και θα σεβαστούμε τις θεσμικές μας δεσμεύσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύσεις που εκφορεύονται από τις ίδιες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δεσμεύουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τους σεβαστούμε αν και διαφωνούμε και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε αλλά θα τους σεβαστούμε. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια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 στο δίνε σου. το, διάγραψε το! Η ελληνική κυβέρνηση... Τότε, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτός το πρέπει να κάνει στο Διήνεκες. Αυτό, το Διήνεκες. Αρχίζει από Δέλτα όπως και το διάγραψέ το που λέει ο Άδωνης που λέει και η ζωή. Ε, μήνυμα εδώ της Ακροάτριας με τον όνομα Σπιρέτα. Τι κρίμα τόσο έξυπνα και τα λαντούχα παιδιά εμεί. Να έχετε τόσο τυφλό φανατισμό, δύο θαυμαστικά. Δεν είμαι σιριζέα, αριστερή, με ανοιχτά μάτια είμαι πρέπει να στηρίξουμε τη ζωή. Αυτό το «Δεν είμαι Σιριζέα» εκεί τελειώνει το μήνυμα «Αυτό το «Δεν είμαι Σιριζέα» γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να μην είστε αλλά είστε και δηλώνετε ίδια για σας Ότι είστε αριστερή με ανοιχτά μάτια, σε αντίθεση με όλου όσου δεν πιστεύουν αυτό που εσεί πιστεύετε, που είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά σίγουρα με κλειστά μάτια. Είστε καρασυριζαία. Να στο πω εγώ, να το ξέρει έτσι καθαρά, μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι, δεν είναι ντροπή. Περίπου 36% όσοι ψήφισαν, αλλά αυτή τη στιγμή να γίνουν και εκλογέ, καμιά 45% λόγω εθνική αξιοπρέπεια και ανάσας θα ψηφίσουν σύριζα. Δεν είσαι μόνοι σου, μην τρέπεσαι, είναι όλα μια χαρά. Σε σχέση με το πρέπει να στηρίξουμε τη ζωή, θα σου πω ότι εμεί εδώ ω εκπομπή τη στηρίζουμε τη ζωή. Όμω τη ζωή που τραβάει την ανηφόρα. Μπρος. Χρόνια πολλά, καλή ανάσταση. Τον 1,5 χρόνο που αγόρα. Μ' αυτά τώρα έχω παριστερά δεν πιστεύουν σε αυτά, ξέχνατα. Τον 1,5 χρόνο. Θα κάνει το σταυρό που θα κάνουμε και Πάσχα φέτο. Τα άλλα δημοκρατία από τα σποτάκια τη. Ούτε αρνεί δεν φτάνει, μα τα φταίει. δεν έφτασε να σουβλίσουμε. Σουβλίζαμε τον μπούτι, μόνο ένα μπούτι καταφέραμε. Να πάρουμε και σουβλίζαμε παϊδάκια. Άσα μα. Από τα 300 δισεκατομμύρια τώρα, μετά από 5 χρόνια, έχουμε πάει στα 320. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Τι είπε ο Βανιζέλο, ότι μα έβασε και 20 δι μέσα. Και ευχαριστούμε και πολύ να λέμε. Κι αυτό. Ευχαριστούμε, Βανιζέλο. Ευχαριστούμε. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Την είναι ευχή μα να έχει χιλιά χρόνια να Δεν ζήσει μπορείς. έτσι όπω ζει τώρα. Αυτό η Χολί Θερίνη έχει 120, σαν τον Παγκαλό. 620 μπορεί. Ναι, να σου πω, που αποβεβάζω τώρα σε 10 λεπτά. Εμμανουίλ Μπερνάκι και η Μισιά. Να πουλήσω τον Αντώνη, γεια. Όλο το ταξίδι βγάζει δε σε... Ζηλεύεις? Yeah. Πάρε και εσύ ένα ταξί να σε βγάζω. Yeah. Όλη μέρα στο δρόμο, βαριέται. Τι θα κάνει. Έχει κάνει μια κολάρα τεράστια. Όλο το ταξιτζύ βγάζει και μια άλλη χαζοβιόλα να με... μια βαθιά φωνή που έχει. Ταξιτζύ είναι κι αυτή yeah. και χαζοβιόλα. Καλά, λοιπόν, άντε, καλό Πάσχα. γεια προηγουμένως άκουσα τη μακρύ και μίλαγε με το Λοβέρδο τρομερός ο Λοβέρδος ε, <συσίλω> τα <Τάξεις>, ε <συσίλω> από εδώ και πέρα το Πασόκ μόνο θα ανεβαίνει δηλαδή αν κάνει θα κάνει το Πασόκ είναι θα ανεβαίνει αλλά αντάλλα ελπίζουν και αυτή. Να για ναι. το μόνο λόγο που θέλω να πάμε σε εκλογέ τώρα είναι μπάσκετ και μπει ο Γιώργος στη Βουλή Τι έμαθα, τι έμαθα λέει. Τι έμαθες λέει. να μαζί με τη Βίκη στα μάτια προφές. Κακό είναι. Τι πράγματα να Αποστολή. Μεταξύ μας τώρα είμαι η της! τη. ε. Μην το πει θενά. Πάρε και τη θεία σου τώρα, σου μιλήσει. Ποια θεία. Θα ότι θεία σου πάρε. Θεία σου, Αποστολάκη Αποστολή, σου. Έρα, θεία. Τι κάνει καλά Να και να Πού θα πάω. που θα πάω, δεν πάμε θα Αλήθεια. Ναι, από εκεί μερε η Δεν το ήξερα. Εγώ σε πιάνω τη Σαφία με τα λόγια που λε μόνο. Αχ. Ah. Ah, είμαστε πατριωτάκια η Αποστόλη μου. Πατριωτάκια τώρα εσύ, για την πάτρα, δεν είναι το, α, το ίδιο. Yeah. Γιατί για του πατρινού σου έσαι, τη λένε. Πα τέτοιο πατρινό. Απολύτω ah, πατρινό. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα <laughs> ότι δεν έχετε <laughs> καλό δρόμο. Αυτό εννοούσαν. <laughs> ότι έχετε τον τεθλασμένο που λέει πιο σαμάρα. Δεν είστε τη αντρική σου. Ah, α, μου τον αναφέρει, μα ανακατεύει άντρε. Δεν μπορώ. Ότι είναι σκοτόστρα ο δρόμο δηλαδή. Αυτό εκεί θέλω να <laughs> μου. Ενώ εμεί <laughs> πάμε από τρίπολη. <laughs> Πάραγες προσοχή μπροστά στο Σαμαρά Έλεγαν δεν είσαι κοντά να σου δώσω ένα χαστούκι Δηλαδή τον... αυτόν τον άνθρωπο Αν είναι τρόπος να τον κάνω κομματάκια Το Δενιζέλα και το Σαμαρά Κομματάκια ξέρεις τι έτσι αυτό Καλά πάρε φορά μια πουκιά γίγαντες και έλα έλα γεια Ακούγοντα πάλι σήμερα αυτό το σχόλιο που έγινε, τα σχόλια για, για τι σκουριέ, ήθελα να πω: Αν ακούει κανένα εργαζόμενο από αυτού που δουλεύουν στι σκουριέ, ότι ακόμα και αυτά τα καράβια που πετάνε τα πυρηνικά απόβλητα στι θάλασσε, έτσι παράνομα και έτρεχε η Greenpeace και αυτά, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά και θέλουν να τα παιδιά του και την οικογένειά του, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επειδή με βάση γνώμη, με γνώμονα την οικογένεια, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αυτό ήθελα να πω. Κατάλαβε τώρα πώ το λέω. Δηλαδή, απ' έξω-απ' έξω, να πει ότι κάποιε δουλειέ είναι. Όλοι οι αγόροι μου, όσοι κάνουν παρανομίε, τι κάνουν για να μεγαλώσουν την οικογένειά του. Θα σου κάνω το δικηγόρο ε, του εργολάφου και, και του μεταλλορίχου. Τι ε, να κάνει, ε, να παραιτηθεί, Έχεις α, εσύ άλλη δουλειά. Ρε, δεν είπα εγώ να του δώσω δουλειά. Απλά ότι δεν είναι αυτό που λέει ότι έχω οικογένεια να με φύγει. Ωραία. Παιδιά. Και τι να κάνει, αγαπητέ μου, γλυκιά, να μην δουλέψει με το γαλάζι ανάποδα, να τελειώνει προ τα έξω. Κατά εγώ θα του βρολύσει. Εσύ που λε, ότι κάποια δουλειά είναι εντροπή Τι, τι θε να κάνει. Αυτό που, πε... που πετάει τα απόβλητα. <Το> Εντάξει, για αυτό που. είσαι και εκκλησία. Είναι πολύ απλό. Υπάρχει λύση. Όχι να παρετηθεί να δουλέψει. <συμίλυνα> αλλά όχι να κάνει το σκυλί του αφεντικού. <συμίλυνα> Αυτή είναι η λύση. <συμίλυνα> όχι να πάει να διαδηλώνει υπέρ του εργολάβου να κάνει αντιπορία. <συμίλυνα> Αυτή είναι η λύση. <συμίλυνα> <συμίλυνα> όχι να μην δουλεύει, α δουλέψει. Σα καλά μα κάνουν γιατί έχουν παιδιά του. Αι παράτα μα μωράρε. Δεν μια ώρα. Τα, τα σπέρματα του εμφυλίου είναι αυτά. Ακούσατε εδώ. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Άλλα, άλλα λέει ο ένα, άλλα λέει ο άλλο και δεν βγάζουν άκρη. Πόλεμο στη δημοκρατία που λέει και η Όλγα τρέμει, αλλά από μια άλλη οπτική. Επειδή είναι και Μεγάλη Τετάρτη και επειδή δεν θέλουμε να ακούμε και αυτά που ακούμε και κάθε μέρα, καλό είναι να χαλαρώνουμε που και πού, αλλά με το δικό μα τρόπο. Είναι η χοροδία των πολιτικών κρατουμένων γυναικών. Φυλακισμένε από το 1948, στα καλά έτη βέβαια, έω το 1952 στι φυλακέ Αβέροφ, είναι εκεί που είναι σήμερα ο Άριο Πάγο. Δεν υπάρχει ως κτίριο, ήταν ένα πέτρινο κτίριο. Αν δείτε παλιές φωτογραφίες εκεί μέσα ήταν οι γυναίκε. Έφτιαξαν και μια χοροδία, τα τραγουδούσαν τα τραγούδια για να νιώσουν ελεύθερε και να έχουν μια επαφή με τον έξω κόσμο. μόλις βγήκανε, έκαναν τη χοροδία, τα ηχογράφησαν και μα έχουν μείνει. Το τραγούδι των μελοθανάτων. Λάδινα, Ιησού λαέ μας, όλα τα δίνουμε κάθε στιγμή Άλλη στις μάχες ελίσσα Για σα, σα δέρθια στέλνω μα τραγούδι, Για σα, σα δέρθια, σα Και κάθε τόσο αστεύλω, και νύχομαι μάθημα. Αυτός ο σκοπός. Ζήτω το δίκτυο μαζί το η νίκη, γε σπαλικάρια τραβάμε μπρο. Ζήτω το δίκτυο μαζί το η νίκη, γε σπαλικάρια τραβάμε μπρο. Και μεγάλη τετάρτη, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι μεγάλη εβδομάδα έχει ένα ρόλο μέσα στις, στη ζωή μα και μέσα στις υπόλοιπες εβδομάδες του χρόνου. Λέει εδώ ένα ακροατή, μήνυμα, ο Αντώνης, καλησπέρα, ναι, ωραίο το τραγούδι που έπαιξε, αλλά δυστυχώς για λίγους και ευτυχώς για τους πολλούς έχουμε 2015 και όχι 1950, έχεις δίκιο, έχουμε 2015, ισχύει αυτό, οπότε την επόμενη φορά που θα θέλουμε να βάλουμε ένα τραγούδι να καθαρίσουν τα αυτιά μας, θα βρούμε ένα με την Πάολα. Παιδί μου, τι, τι πόλεμο κάνουν μέσα έξω εδώ πέρα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζουν να έρθουν ποτέ. Ποιο σπέδη μου κάνει πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς... Έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να του κάνει κάποιο πόλεμο απέξο, μια χαρά δεν φαγόνοντα μεταξύ του. Εντάξει είναι. Ότι οι μεταξύ του θα βρίσκουν έτσι να μου πιστό. Είναι ολαφασάνη α... Σύρια μου, και είναι όλα καλά. Θα βρίσκουν ευρύπω. Τι έχει γίνει σε βάρο μα βρέα από στόλη. Πώ θα, θα σωθούμε, πώ θα σωθούν. Πώ θα σωθούμε, δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνω. Κάνοντα το ίδιο λάθο με τον ίδιο τρόπο και περιμέντα το ίδιο αποτέλεσμα, δεν θα σωθούν. Και Εγώ συμφωνώ ο πολίτε μαζί σου, αλλά σου λέω είναι έτοιμη όλοι. Δεν είναι, το βλέπει. Όχι, και γι' αυτό θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να μα μάθει να περιμένουμε μέχρι να ετοιστούν όλοι. Είναι ωραίο να περιμένει γενικώ. Δημιουργεί μια, μια ενδιαφέρουσα αδράμια και μετά φθένειε καναπέδε. Γιατί απ' όλα το έπιπλο σου έφτεξε που δεν έχει ούτε πόδια, δεν έχει ούτε μυαλό ούτε τίποτα. Αυτό που σε οδήγησε στο έπιπλο που έχει και μυαλό και δόλο και πόδια, δεν σου φτιάξε ποτέ. σου φτεξε ο κανένα ξαφνικά ή το τηλεκοντρόλ ντρόλο από μόνο του. Έλαβε προστόλα. Γιατί τέλε όλα αυτά, έχει. Γιατί είμαι κακό άνθρωπο γι' αυτό, γιατί είμαι. Στρίτζο, έχω σκάσει από τη ζήλια μου γι' αυτό Τόσα κελαρίδι Εγώ δεν άκυζα μια θέση Να τις διεκδικήσεις παρακαλώ Ναι προσπαθώ Ναι Έλα καλά Αγάπη μου τι κάνεις Έλα καλά εσύ, να σε ρωτήσω λίγο κάτι 1000 ml κουκουέ τι κάνουνε μουλού Τι κάνουνε Ένα λίτρο <laughs> Καλό ε Ναι. Ποιος είναι? Ποιο είναι? Ποιον περίμενε. Είμαι η ξοδέφη του Γιώργου. Ποιανού Γιώργου? Του Κατσάρα. Α, αι, Κατσφάρα. Αυτό μου παίρνει ο Γιώργο Γιάννοπλο. Θέλω να ρωτήσω για υπολογιστέ. Καταρχήν μου είπατε ότι εκεί πέρα φτιάχνετε υπολογιστέ. Φτιάχνουν υπολογιστέ. Κακό είναι. Αφού χαλάνε. Ορίστε. Να μην τι φτιάξουμε. Ναι, χάλασε δε... το κομπιούτεράκι σου, αγάπη μου. Σε μένα μιλά. Ναι, σε σένα μιλάω. Γιατί? Πώ μου είπε, τι μου είπε. Αν σου χάλασε το πισί σου. Ναι, έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορείτε να, με, να μου πείτε τη γνώμη σα. Ναι, ναι βεβαίω. Γι' αυτό είναι η γνώμη lao memena to noma. Τζένι Μπότσι. Πώ? Τζένι Μπότσι. Εμένα μου πω τι Αποστόλη. Τον Αποστόλη θε? Εγώ είμαι ο βοηθό. Ο <laughs> Σέρβος, Ο Τζένι Μπότσι. Ναι, άρα εσύ το ξέρω δεν το ξέρει. Ξέρω, τον ξέρω. Πες μου το πρόβληματάκι να σου πω εγώ την γνώμη μου τι έχει το κομπιούτερ. Κολλάει. Ο υπολογιστή στην αρχή δεν, έ, δεν έβαζε τόνου. Ναι. Μετά σταμάτησε να γράφει, και γράφει μόνο αγγλικά. Με ακόμα υπάρχει το πρόβλημα. Ναι, τώρα δεν μπορώ να γράψω καθόλου δεν γράψω βάζει? Όχι, πού να βάλεις, Αφού δεν έχω ελληνικά για να βάλω τόνο. Σωστό, Πώς... σωστό. Κάτι θα έπαθε. Δοκίμασε λίγο να το βρέξεις να του ρίξει λίγο νερό για να νιώσει λίγο ότι είναι στη θάλασσα να, να βγει και ο τόνο. Ο τόνο θέλει νερό για να ζήσει. Γέμισε την πανιέρα, ει μπανιέρα εντουζ. Γέμισε την ε. πανιέρα μια λεκάνη εναλλακτικά, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και βάλε μέσα τον πύργο. Από τη δορυφορική εκπομπή, είστε έτσι. Βου κάνουν τι φάρσε. Έλαχα τώρα. Όχι, παιδί μου. Ο τεχνικό είμαι, ο Τζένι. Είναι, είναι κολόπαιδο πείτε του, που με έκανε και παίρνει να πάρω τηλέφωνο. Είναι πολύ κολόπεδο, πείτε του Γιώργου. Εγώ θα το πω, πε κατευθείαν. Έχει, δεν το πείτε που θα του μιλήσετε. Ναι, όλη την <laughs> ώρα με τον Γιώργο μιλάμε. Λοιπόν, ε, και ήθελα μια απορία, ρε φίλε. Τι? πες Πε μου πώ θα ταξινομήσω τα τηλεφωνήματα στον υπολογιστή. Ό,τι παραγγελία σου κάνουν, το βρίσκει κατευθείαν. Είμαι πάρα πολύ καλό. Για πες μου. Είμαι okay. πολύ καλό αυτό. Θέλω να μου πει κάτι, θέλω να βάλω και εγώ τον υπολογιστή μου σε μια τάξη. Θέλω να το κάνω ελληνοφρενικό τον υπολογιστή. Α, δεν έχει. Φίλε, πρέπει να δουλέψει κοντά μου, να σε μάθω. Να σου δείξω. Ε, πρέπει να μαθητεύσει. Δίπλα μου. Ε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, πήγαινε μετά στο τέλο. Δεν ήθελα να σε τρομάξω. Γιατί μου το όκεισου προηγούμενο, στα μούτρα. Για τελειώσει ολοκληρώσαμε αυτό. ήταν. Και ήθελε να πω και κάτι για τον Άδωνη που είναι ιστορικό, λέμε τώρα. Ε, ε, είναι ο, ο, ο λεγόμενο ιστορικό του γέλλοντο, που λέμε. Θα τέλια βέβαια και το εστεικό. Ο εστερικό του μέλλοντο, ο άδονη. Και αυτό σωστό. Και αυτό δεν έχει σωτά, α... έχω μεγάλη γέντα. Αυτά τα λογαπάνια που κάνει με αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι σαν μεγάλο. Στην αρχαία Αθήνα δεν είχαν δικαιώσει μουσήφου και γυναίκε. Μήπω να, να γυρνούσαμε εκεί. Παιδί μου, στην αρχαία Αθήνα δεν είχε μια πάρω να πα να ξεσκάσει λίγο έξω. Α, ναι, το χειρό. Δεν υπήρχε μια πάρω. Δεν είχα ανακαλύψει το λέιζερ, πήγαινες να αναγωνιμοποιήσεις και νόμισες ότι βρίσκεις στο Αμαζόνιο, άσε μας Πώς. το λέω με τρόπο, κατάλαβες ναι, κατάλαβα. και να στις κνούκλες μέσα στις πατλιές. τι είναι εδώ πέρα λες. να γαμπ***σουμε Β... ήρθαμε ή να κυρυγήσουμε ρακούν και η αληθινή ελληνοφρένεια εδώ της Μεγάλης Τετάρτης, σαν σήμερα σαν σήμερα ε, το 89 ναι, τι φτιάχτηκε ως συνασπισμός Ο συνασπισμό, θυμόσαστε, τότε το ΚΟΚΟΕ, η ΕΑΡ, Ενωμένη Αριστερά, και η ΕΔΑ. Και κάποιοι ανεξάρτητοι έφτιαξαν το συνασπισμό τη Αριστερά. Πρόεδρο ο Χαρή Λαοσφλωράκη, μισό να πω και τον το γραμματέα. Και της Όχι, δεν ήταν. Νομίζω στην αρχή ήταν τη Αριστερά. Και τη Προόδου από τότε. Από τότε ήταν τη Προόδου. Λοιπόν, όπω και βάλτε ό,τι θέλετε, στην πορεία της κι αλλιώ προσθέθηκαν και άλλε λέξει, αλλά μόνο λέξει. Και πίσω από όλε αυτέ, για να κλείσω το Ιατάκα, ήρθε ο Αλέξης, Πρόεδρο Χαρίλαος Φλωράκη, γραμματέα Λεωνίδα Κύρκο, μεγάλες στιγμέ τη αριστερά στον τόπο μα. Και σαν σήμερα το 13, τώρα εδώ τελειώνοντα, πέθανε η Θάτσερ. Συνήθω βάζουμε ηχητικά για αυτού που φεύγουν, αλλά Καζανάκη δεν βρήκαμε πρόχειρο. Οπότε θα το. Όχι, άστο δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το είπα εγώ, εκείνη σαν ακούστηκε. Επειδή τελειώνουμε και πάμε στο λαό, ε, λόγω μεγάλη Τετάρτη και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ αλλά στο mood πάλι της μέρας να σας ευχηθούμε να είναι όλα καλά τις επόμενες μέρες να περάσουμε όλοι καλά και να ανταμώσουμε ξανά την επόμενη βδομάδα ε, Λαός αμέσως μετά μαγκαζίνομαι με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Ακριβοπούλου Γεια σας Πειρά να σου πω, πώ το λένε, καλέ. Καλό Πάσχα, πώ το λένε αυτό. Έτσι το λένε, πώ το λένε αυτό. Ναι, καλέ γιορτέ. Ναι. Και, τι να σου πω, πώς θα εντάξει, το παραδοσιακό τραγούδι είναι ε, αντικείμενο χλεβασμού, Κάπω έτσι. Μάλιστα. Άσχετο, αλλά τέλο πάντων. Που, πραγματικά άσχετο. Αλλά τέλο πάντων. Δεν ξέρει ποια είναι. Λάσκα, ποια είσαι, μωρί. Θα έρθω από εκεί από το και θα κάνω μια συναυλία και θα σου πω εγώ. Η Σούλα Ιβαζούρα είσαι. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, έτσι, Έχω πει, να το πω τώρα θα, θα το μαρτυρήσω. Σε ένα πάρα πολύ όμορφο αγόρι έχουν τρελαθεί τα κορίτσια. Στα μάτα. Ζη τι ψέματα είναι. Αλήθεια. Όχι, δεν είναι ψέματα. Σταμάτα το απομενάζει. Συνέχισε. Yeah. Είναι το, το κομμενικό, το όχι που. Εννοώ, ναι. <laughs> και να σου πω κάτι είσαι, είσαι πάρα πολύ αριστερό και καλά κάνει να τρέποντα χυδαίνει όλοι αυτοί που στέλνουν στου άνεργου. Στο στιγμή θα... τρόμα. Αν όμω θα πει είσαι πάρα πολύ αριστερό και δεν είναι τώρα να λεγόμαστε έτσι, <laughs> <στις αυρισκιά πια. laughs> δεις, ποιά, yeah, είναι σαν yeah. βρισιάπια. Αν δείξει πια λέγεται αριστερή, είναι <laughs> βρισιά. Τέλο πάνω. Πια κορίτσια έχουν τρελαθεί μαζί μου, τι κάνουν τα κορίτσια καλησπέρα. Ομορφω, ομορφωφόρτσα, τα άσκη έχουν τρελαθεί. Πιάτα. Οι κόρη σου πια. Τα αυτά. Όχι μωρέ, κορίτσια με διάφορα που ξέρουν ότι θα εκεί πέρα και... Ηλικίες πες, άσ' αυτά, ηλικίες. Ε, σκάσε βρε, νεαρά κορίτσια, νεαρά. Νεαρά, <σπάσεις>, καλησπέρα πες ε. Κάτω από 20 κάτω, κάτω από κλεισμένα 18. ε. Σοβαρά σου μιλώ, μου λένε καλά ρε εσύ. Εγώ νομίζεις κανοπλάκα. Υπογράφω, αυτόγραφα, μπάνω σε στήθια. Και στα δύο. Δεν μου αρέσουν μονομερεί ενέργειε. Περίμενε, βρε. Είναι φαν ελληνοφρένια όπω όλοι μα. Μέσα στο σπίτι, όλοι και παντού. Εμπειλούμε με, τη, με, τη, με τι. Πού υπάρχουν αυτά τα κορίτσια και εμά μα έρχονται κάτι μαντραχαλέ και κάτι γκρίζει όλη την ώρα. Βρε, κορίτσια, μιλάμε για κορίτσια. Σαν μα που πού... κρύβονται αυτά τα κορίτσια που κάνουν φωλιά, αυτό δεν μου λε. Κοίτα να με ξαναβγάζει κάτι να με Όχι καλά μεταξύ μα τώρα. Έλα, χάρη, κασούλα, βαζούρα, να καλά. Και εγώ βρεσίκαλέ γιορτέ θα για, τα πει. ναι, ναι, ξέρω, πολύ καλέ και μου Γεια. Επειδή διανύουμε μέρε αγάπη και αδελφοσύνη. Τι είναι αυτέ οι μέρε? Μέρε αγάπη και αδελφοσύνη. Από πού, πόμορρη, κομμουνίστρια δεν είσαι εσύ. Θέλω να σου καταγγείλω το φίμιο. Α, για πε. Ό,τι σε λέει νούμερο το ξέρει. Και ότι σε λέει και ακατανόμοστο. αλλά σημασία έχει ποιο νούμερο με λέει. Λύ, δηλαδή, δηλαδή, αν με λέει μηδενικό, Λύ. να γίνουμε κόλο. Μπορεί ναι. να εννοεί ότι είμαι το νούμερο 10, που είναι καλό. Δεκάρι. Δεν δε το διευκρινίζει. Λοιπόν, μόλι την περασμένη εβδομάδα, μετά από μήνε, σε είπε διευθυντή. Μπα! Ναι! Μπα? ναι. Επιτέλου, θυμηθήκαμε του ρόλου μα σε αυτή την εκδήλωση. Ναι, ναι, Μπράβο. Επίση, όταν δίνει το τηλεφωνικό αριθμό, <σκεφίλισμα> λέει όλο νόημα. Και σήμερα το είπα αυτό. Ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Καλά, ο θύμιο, σα. Θα τα λύσω εγώ τα θέματα με το θύμιο. Εσύ, Μωρή Ρουφιάνα. <σκυρίζει> δεν τρέπεσαι, Μωρή Αρτέμι Μάτσα. Μωρή Πιλιογούση, δεν τρέπεσαι. <σκυρίζει> Που παίρνει εδώ πέρα να, να μου κάνει <σκυρίζει> την πιανηλίκη, την παραγγελιά. Σα <σκυρίζει> μου χαθεί να χάνει, σα Βρήκατε ρε, αφιρέα κροδεξιά, σκουλήκια, σκουπίδια. Πού το βρήκατε αυτό το τραγούδι, Πέτρο, Άντα ακού. Ιδε. Αυτή είναι η Billy Holiday Tragonistria. Η Billy Holiday. Δηλαδή η βασιλική καλοκαιράκι, τώρα με λίγα λόγια. Το τραγούδι, πώ λέγεται. Το τραγούδι λέγεται Strange Fruit. Ναι, με κάπω μεσυνεργειακά. Southern cheese bears strange fruit. Blood on the leaves And blood at the road Black bodies swinging In the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar tree Thank <laughs> you.